να σου πει πως η αληθινή δύναμη Είναι κάτι που το έχει ο άνθρωπος μέσα του Και μπροστά στον ίστατο κίνδυνο Τότε Αν τα έχει καταφέρει να περιμένει Και να ετοιμάζεται Την ενεργοποιεί αμέσως Ατόφια Αξιοθαύμαστα αποτελεσματική Μια αναδιανύχτα με στον καθρέφτη Πίσω από τον πάγκο Και είδα Γερμένο κι άδειο Έρμεο ναυάγιο με στο ποτήρι είδα κάτι σαν φλόγα, κάτι σαν πάγο. Είδα πω δεν τήρησα ό,τι σου είχα υποσχεθεί, απειλώντα, αλλά πως εσύ πάλι το κανόνισες; Ήχος κρυστάλλινο και ραγισμένο, άγγελο σύλογισμένος. Κι έγινε θρύψαλα μες στον καθρέφτη πίσω από τον παγκό η νύχτα. Και έγινε κόκκινο ή μήπως άσπρο μες το ποτήρι και ήπια. Κι έγινε μέρα στηφή και πράσινη, ο έπεσε μες στο ποτήρι, μέσα στο κρύσταλλο και από Έχω κρυστάλλινο και εγώ. <Τιχος> κρυστάλλινος Άγγελο σε σκάμνη, συλλογισμένο. Κι έγινε θρύψα, με στον καθρέφτη πίσω από τον μπάγκο η νύχτα. Κι έγινε κόκκινο ή μήπω άσπρο, με στο ποτήρι και ύπια. και έγινε μέρα στη φύ, Πράσινη, ο έπεσε, στο ποτήρι, μέσα στο και έτσι όπως οι ζωέ μα τελευταία σε αλλεπάλληλες τροφές δεν ξέρουν που να αγκαζώσουν και που να φρενάρουν τα κίτρινα παπούτσια αντέως χρυσοστομίδιες να την πεις επέτειο δεν την λες επέτειο λέμε συνήθως κάτι το ευχάριστο Κάτι που έχει συμβεί στο παρελθόν και χαίρεσε. Ή πρέπει να χαίρεσε γι' αυτό. Εθνική επέτειος, επέτειος αργυρών γάμων. Επέτειος της περηφανούς νίκης του ελληνικού μπάσκετ. Μια νύχτα, μες τον καθρέφτη, πίσω από τον πάγκο είδα. Γερμένο κι άδειο, έρμεο ναυάγιο, μες το ποτήρι είδα. Κάτι σαν φλόγα, κάτι σαν πάγο. Ήχος κρυστάλλινος και ραγισμένος Άγγελος σε σκαμνή συλλογισμένος Κι έγινε θρύψαλα καθρέφτη Πίσω από τον μπάνκο η νύχτα Κι έγινα κόκκινο ή μήπω. άσπρο με στο ποτήρι και ήπια. Και έγινε μέρα στη φύση και πράσινη. Ο ήλιο έπεσε με στο ποτήρι, μέσα στο κρύσταλλο και αποτρελάθηκε. Επέτειος από το θάνατο του Στάλιν. Κοιτάζει το λεξικό του Λαρούς Μπριτάνικα. Η μέρα κατά την οποία συμπληρώνεται χρόνος ή αριθμός ετών από τότε που συνέβη σημαντικό η ημέρα, χρόνος, σημαντικό ιόνος άρα ναι, μπορείς να τη χαρακτηρίσεις επέτειο τη μόλις έβαζες την ξηριστική μηχανή στη θέση της και το βλέμμα σου έπεσε στην αντιρτητική κρέμα που έχεις να χρησιμοποιήσεις ένα χρόνο ας βάλω λίγη είπε, και πάτησε στο σωληνάριο λίγο πάνω από τη βάση του βγήκε ένα κίτρινο παχύρευστο πράγμα που αμέσως ανησύχησε δεν είναι αυτό το κανονικό χρώμα της κρέμας παρατήρησες και έμεινες να το κοιτάζεις αν και αμέσως τότε σκέφτηκες πως όλα τα είχες η αντιρρυτιδική κρέμα σε μάρανε και αποφάσισες να πετάξεις το κίτρινο παχύρευστο πράγμα στο νεροχύτη και να κλείσει το σωλινάριο και να πετάξεις το σωλινάριο στον κάλαθο των αχρήστων και είναι τότε που θυμήθηκε στην επέτειο. Ένας χρόνος ακριβώς πέρασε από εκείνη τη μέρα. Βιέσχιζε το δρόμο όπως πάντα με κόκκινο. Ένα είδος που ήταν μαζί και πρόκληση. Όλοι οι λαοί που σέβονται τον εαυτό τους περνάνε με κόκκινο όταν μπορούν. Μονάχα οι τυπικοί και οι νομοταγείς περιμένουν. Περνούσε λοιπόν με κόκκινο όταν ξαφνικά ένιωσε το αριστερό σου πόδι να σέρνεται ελαφρά εκείνη την ώρα σκεφτώσουν ότι είναι τη Αγία Ειρήνης και ότι δεν πρέπει να ξεχάσεις να πάρεις τη μάνα σου τηλέφωνο και να της ευχηθείς γι' αυτό και θυμήθηκε τώρα την επέτειο τη Αγία Ειρήνης είναι και σήμερα μια μέρα ένας χρόνος και αναμφισβήτητα ένα σημαντικό γεγονός στην αρχή δεν είχες δώσει σημασία κάποιο πιάσιμο θα είναι. μια απότομη κίνηση ή κάποιο στραβοπάτημα μπορεί και το παπούτσι τα κάνουν αυτά τα παπούτσια, ακόμα και όταν είναι πολύ φορεμένα. Η ανησυχία άρχισε να σε πολιορκεί ένα μήνα μετά. Το πόδι σου συνέχιζε να σέρνεται, ίσω και λίγο παραπάνω από την πρώτη μέρα που το είχε συνειδητοποιήσει, τη Αγία Ειρήνη ανήμερα. Well, Where he thought it was the best, made a home in the wilderness. <laughs> <Ρι> Άφησε να περάσει ακόμα μια εβδομάδα, Με τους γιατρού δεν είχε ποτέ πολλά-πολλά. Ήσουν πολλά. πάντα τη θεωρία ότι όσο περισσότερο πηγαίνει σε γιατρού, τόσε περισσότερε αρρώστιε ευρίσκουν. Και τελικά πήρε την απόφαση. Πήγε σε ορθοπαιδικό, έχοντα ήδη βγάλει από μόνο σου τη διάγνωση. Σίγουρα αυτά είναι εκείνη η που είχε σπάσει πριν 30 χρόνια. <Ρι> Τελεγραφνου. Τελεγραφού και σου αι. Έσον διακοπέ στη Μήλο και πήγαινε με το φίλο σου το κόστα στο λιμάνι να πάρετε φημερίδε. Εσύ. Καθώσουν στην πίσω θέση Ένα απλό παπάκι ήταν Και τη διαδρομή αυτή την κάνατε κάθε μέρα Μόνο που εκείνη τη φορά βρισκόταν μπροστά σα Ένα φορτηγό που μετέφερε άμμο Και η άμμος έμπαινε στα μάτια σας Και τότε ο Κώστας αποφάσισε να προσπεράσει το φορτηγό Και πάτησε γκάζι Αλλά ο φορτηγατζής πάτησε ξαφνικά φρένο Μια κότα περνούσε το δρόμο Στις ερημιές έχουν και οι κότε το δικαίωμα Να διασχίζουν το δρόμο. Και τότε ο Κώστας φρενάρισε απότομα Και εσύ έκανες ένα μεγάλο πρεπές βολπλανέ Και βρέθηκες 7 μέτρα πιο εκεί Με τον κόλο στην άσφαλτο Συμπιεστικό κάταγμα το πανε στο νοσοκομείο Και ότι ήσουν τυχερός που δεν είχαν μετακινηθεί σπασμένοι σπόνδυλοι Γιατί θα έχεις μείνει ανάπηρος Μέσης, δεν έδειξε τίποτα Ο ακτινολόγος σου έδειχνε τις πλάκες Λες και εσύ θα καταλάβαινες αυτά που σε να δεις Ένα κάταγμα 30 χρόνων Πάβει να είναι κάταγμα είπε Κάτι στρεβλή σπόνδυλη είναι μονάχα Οι οποίοι αφού δεν σα έχουν ενοχλήσει τόσα χρόνια Είναι απίθανο να σα ενοχλήσουν στα καλακαθούμενα Κάπου αλλού θα πρέπει να βρείτε την αιτία Ίσως θα πρέπει να κάνετε ένα ηλεκτρομυογράφημα από εκεί και πέρα όλα θυμίζουν εκείνη την ταινία του ιταλοκομικού του Νάνι Μωρέτη, το αγαπημένο μου ημερολόγιο, όπου σε μια από τις τρεις ιστορίες ο ήρωας έχει ακατάσχετη φαγούρα και ξύνεται. Ξύνεται συνεχώς και πάει από γιατρό σε γιατρό και από νοσοκομείο σε νοσοκομείο. Και όλοι κάνουν από μια διάγνωση. Και κανείς δεν είναι σίγουρος για τίποτα, μέχρι που τελικά αποκαλύπτεται ότι έχει μια όχι συνηθισμένη μόρφη καρκίνου, αν θυμάμαι καλά, του δέρματος. Εσύ δεν και δεν είχες καρκίνο ούτε στο κεφάλι ούτε αλλού. Οι μαγνητικές πάντα δείχνουν αυτού του είδους τις αρρώστιες. Οχτώ ήταν οι μαγνητικές που έκανες. Οχτώ φορές σε εκείνο το τούνελ μέσα στο οποίο πρέπει να μένεις ακίνητος. Με μια μικρή φούσκα στο χέρι σε περίπτωση που σε πιάσει κρίση κλειστοφοβίας ή φόβου Ιστερίας Με τα μάτια κλειστά Να προσπαθεί να φανταστείς θάλασσες Και ελβετικά χιονισμένα τοπία Κι όμως τελικά Να σκέφτεσαι τα χειρότερα Το Γιάννη που πέθανε πέρσι Τον άλλο Γιάννη Που πέθανε πριν τρία χρόνια Μέσα στο σκοτάδι Οι χειρότεροι φόβοι σου Είναι ελεύθεροι να ταξιδεύουν Ενώ εσύ Μένεις ακίνητος να ακούς τους παράξενους κρότους που κάνει το μηχάνημα και να προσπαθήσεις να εντοπίσεις έστω ένα ρυθμό για να πιαστείς από αυτόν. Μήπω και περάσει η ώρα που δεν περνάει. Στο μεταξύ από τους ορθοπεδικούς έχεις περάσει στους νευρολόγους και από την κατάσταση ενός φυσιολογικού ανθρώπου, στην κατάσταση ενός ανθρώπου που κουτσένει και χάνει την ισορροπία του και βρίσκεται συχνά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 ενώ η ψελίζεις. Δεν είναι τίποτα, απλώς κόνταψα. Δεν χτύπησα. Μην ανησυχείτε. Well, συνειδητοποιείς ότι η ζωή σου έχει αλλάξει. For... Εδώ δεν υπάρχει επέτειος. Δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη μέρα να ορίσεις. Να καρφώσεις το ημερολόγιο του τύχου, Να πεις «Από αυτή τη μέρα έγινα άλλος άνθρωπος. Από αυτή τη μέρα όλα άλλαξαν. Όλα έγιναν διαφορετικά». Οι μέρες γλιστρούν φαινομενικά η μία ίδια με την άλλη Αλλά εσύ νιώθεις να κατεβαίνεις μια σκάλα που δεν ξέρεις που καταλήγει Που τελειώνει, αν τελειώνει Νιώθεις το κορμί σου να τρέμει Να τρέμει χωρίς να σου ζητάει την άδεια Χωρίς να ζητάει την έγκρισή σου Όλος το κορμί είναι μια χούφτα νεύρα που λειτουργούν άναρχα Απλώς σου εξηγούν οι γιατροί. Έχετε χάσει ένα μεγάλο μέρος από τον αυτοματισμό των κοινήσεών σας. Και αυτό δεν επανέρχεται. Να καλυτερεύσει, ναι. Να επανέλθει, όχι. Η νόσος είναι ανίατη, αλλά έχει τη δική της λογική. Γι' αυτό και δεν τη λέμε ασθένεια, προτιμάμε τον όρο σύνδρομο. Ο καθένας έχει τη μοίρα του σε αυτό το σύνδρομο. Με τα φάρμακα, τα συμπτώματα μπορούν να γινούν ελαφρύτερα. Η ζωή σα καλύτερη. Το βασικό είναι να μην το βάλετε κάτω. Το ηθικό παίζει εξαιρετικά σημαντικό ρόλο, τον πιο σημαντικό ίσως ρόλο. Το ηθικό και οι φυσιοθεραπείες. Προσπαθήστε να ξεχάσετε τι σας συμβαίνει. Συνεχίστε τη ζωή σας και όλα θα πάνε καλά. Μάλιστα. Να ξεχάσεις τι σου συμβαίνει και να συνεχίσεις τη ζωή σου όπως πριν. Στο μεταξύ θέλεις δέκα λεπτά κάθε πρωί για να βάλεις τα παπούτσια σου Ενώ πριν δεν ήθελες ούτε ένα και άλλα τόσα για να βάλεις το παντελόνι σου Το οποίο πριν εμπαινε μόνο του ή σχεδόν Δίνει ποτέ κανείς σημασία στις κινήσεις που κάνει όταν βάζει το παντελόνι του Όχι δεν δίνει Κάθε πρωί που ξυπνάς η σχεδον δεν ποτε κανει σημασια στις σκέψη είναι ότι Δεν μπορείς πια να περπατήσεις ως κανονικός άνθρωπος Κάθε πρωί η ίδια σκέψη ότι πέρασες σε μια άλλη οικογένεια Την οικογένεια των ανθρώπων με κινητικά προβλήματα Και τότε σχεδόν δεν θέλεις να σηκωθεί, Προτιμάς να μείνεις οριζοντιωμένο. και Κι ίστερα, την ώρα που πασχίζεις να βάλεις τα παπούτσια σου Βλέπεις κάθε πρωί το ίδιο πράγμα Ένα κουτί παρατημένο εδώ και ένα χρόνο Κάτω από την καρέκλα του δωματίου σου Από χαρτόνι το κουτί είναι κλειστό, αλλά ξέρει πολύ καλά τι περιέχει. Είναι κάτι κίτρινα παπούτσια που είχε αγοράσει την καλή εποχή. Τα είχε βρει σε τιμή ευκαιρία. Η Αμερικανική εταιρεία άλλαζε εκπρόσωπο στην Ελλάδα και αυτό αποφάσισε να πουλήσει το στόκ που του είχε απομείνει στι αποθήκε. Και από 200 περίπου ευρώ που κόστιζαν, τώρα τα πουλούσε 40. Πήρε λοιπόν τα κίτρινα παπούτσια. Ήρυτα που είναι θεόμουρλοι και τις αρέσουν τα έντονα χρώματα, επέμενε. «Πάνε τα κίτρινα με το τζιν», έλεγε. «Είναι πολύ γαμάτα. Άλλωστε, τι κοστίζουν, τζάμπα είναι». Και εσύ τα πήρε. Έντονα κίτρινο του χρώματος και όλα ανέβαλες τη μέρα που θα τα βάζες. Και στέρα έγινε αυτό που έγινε. Και τώρα πώς να τα φορέσεις. Θα σε κοιτάζουν στο δρόμο και θα λένε «Και τα παπούτσια, ο σακά της. Δεν κοιτάζει που περπατάει με τον μπαστούνι, τα κίτρινα παπούτσια του έλπαν. Διότι, βεβαίως, περπατάς πλέον με μπαστούνι. Το αγόρασα στο καλοκαίρι στη Σύρο. Η Εύφη σε πήγε σε ένα μαγαζί που πουλούσε παλιά πράγματα. Σου άρεσε από την αρχή. Ένα λεπτό ευαίνινο μπαστούνι με ωραία λαβή, αρνουβό. Στην πούλησαν για σημαίνια, αλλά σημαίνια δεν είναι τον Παστούνι είναι ωραίο και βονικό και κάνει τη δουλειά του να σε συγκρατεί και να μειώνει του φόβους σου κάθε φορά που να διασχίσεις το δρόμο ή να περπατήσεις ένα πεζοδρόμιο του κέντρου της Αθήνας τότε που σκέφτεσαι το ίδιο συνεχώς πράγμα ότι αν μπορούσες θα έπαιρνες όλους τους δημάρχους της τελευταίας εικοσαετία και θα τους έδαινες σκοινιά στα πόδια όπως δένουν τα κατσίκια και θα τους άφηνες λίγο μ να μπορούν να περπατάνε. Και ύστερα, θα του έδινε ένα μπαστούνι και θα του έβαζε να περπατήσουν στα πεζοδρόμια, α πούμε τη οδού Όλωνο ή τη οδού Ή θα του έδινε στα μάτια και θα του έδινε πάλι ένα μπαστούνι, λευκό αυτή τη φορά, και θα του άφηνε να περπατήσουν πάνω στου ειδικού διαδρόμου που έχουν βάλει, υποτίθεται, για του τυφλού, σε κάποιο μεγάλο κεντρικό δρόμο, α πούμε στην Ακαδημία, σε την Ιπποκράτου, ή στην Κοραή να πάνε να σκοτωθούν για να δουν τη γλύκα και ποια πόλη άφησαν στο τέλος της θητείας τους. <Συλίες> Είσαι ανόητο Σου επαναλαμβάνει συνεχώς ο Λουκάς. Εσύ περπατάς και νομίζεις ότι όλοι σε κοιτάνε αλλά κανένας δεν σε κοιτάζει. Σε αυτή την πόλη πάνε χρόνια πια που ένα ένας δεν κοιτάζει τον άλλο. Ο ναρκισισμός σου έχει γίνει αφόρητος, λέει και η Βίκη. Πρέπει να τον ελέγξεις. Ιδάλλως, οδηγείς εσούμπιτο σε, σε μια θλιβερή κατάσταση να λυπάσαι τον εαυτό σου. και αυτό είναι το χειρότερο που μπορεί να σου συμβεί. Τους ακούς. Όλους τους ακούς. Γι' αυτό είναι οι φίλοι. Να τους ακούς και να δέχεσαι μια τρυφερή Και μια χείρα βοηθείας Ευτυχώς έχεις φίλους πολλούς Τους ακούς Αλλά μερικές φορές θα ήθελες να μπορείς να γίνεσαι αόρατος Και να ακούς τι λένε για σένα όταν εσύ δεν είσαι εκεί Τι λένε για την καταστασή σου Αν είναι πράγματι τόσο αισιόδοξοι όσο εμφανίζονται μπροστά σου και σε εμψυχώνουν και σου λένε Σήμερα περπατάς καλύτερα από την περασμένη εβδομάδα Ποιος ξέρει γιατί το μυαλό μας πάει πάντα στο χειρότερο Ψέματα μου λένε Περπατώ χειρότερα από την προηγούμενη εβδομάδα Κατεβαίνω συνεχώς μια σκάλα Η οποία δεν ξέρω που καταλήγει σκαλιά ήταν όλα κιόλα. Τρία σκαλιά που σε οδηγούσαν στις τουαλέτες Ανατολικό Βερολίνο, μια τυπική μπειραρία. Εκείνη την εποχή είχε αρχίσει να γίνεται εμφανή η αστάθεια στο περπάτημα. Είχε πιει δύο ποτήρια βάει μπύρα που τόσο σου αρέσει και σου χέρθηκα τούριμα. Προχώρησε ακουμπώντα διακριτικά καρέκλε και τραπέζια για να στηριχθεί. Και όταν πλησίασε την είσοδο τη τουαλέτα βρέθηκες μπροστά σε εκείνα τα τρία σκαλιά Τρία μόνο σκαλιά που ξαφνικά φάνταζαν σαν τη μεγάλη εκείνη σκάλα της Οδυσσού που είδες ποιο ξέρει πόσε φορέ το φιλμ του Αιζενστάιν Η αλήθεια είναι πως όταν πήγες στην Οδυσσό και βρέθηκες μπροστά στην περιβόητη σκάλα ένιωσε μια απογοήτευση Ήταν πολύ λιγότερο εντυπωσιακή από ότι στην ταινία Οι κινηματογραφικοί φακοί κάνουν θαύματα Αυτή όμως είναι μια άλλη συζήτηση Τώρα τα πόδια σου είχαν κοκαλώσει Δεν πήγαιναν ούτε μπρος ούτε πίσω Δεν είχε κουπαστεί για να πιαστείς Και είχε την αίσθηση ότι αν έκανες ένα βήμα μπροστά θα σε κατάπινε η άβυσσος θα βρισκόσουν αφαρδείς πλατίς στο βρώμικο πάτωμα της τουαλέτας της λαϊκής εκείνης βιραρίας του Ανατολικού Βερολίνου με εκείνο το μεγάλο τσίγκινο οριτήριο στο οποίο μπορούν να σταθούν όρθιοι στη σειρά ο ένας δίπλα στον άλλο καμιά δεκαριά Γερμανοί με τα πουλιά τους για μπύρα. Τελικά βρήκες τη δύναμη και νίκησες στο φόβο. Κατέβηκες στα τρία σκαλιά. Έκανες ό,τι ήταν να κάνει και επέστρεψε στο τραπέζι. «Έχεις τίποτα?» σε ρώτησε κάποιος από την παρέα. «Όχι, τίποτα!» απάντησες. Και στο μεταξύ, άρχισες να παιδεύεις στο μυαλό σου την ιδέα ενό μπαστουνιού. «Μπαστούνι κράτησε ο πατέρας σου για πρώτη φορά όταν πάτησε τα 90» είπε η μια φωνή. «Ασε τις ηλίθιες συγκρίσεις» είπε η άλλη. Και αν το συνηθίσω» ρωτούσε μια φωνή. «Αν δεν μπορώ να κάνω βήμα Τουλάχιστον θα κάνει βήματα, είπε η άλλη φωνή, δεν θα κινητοποιεί από το φόβο. Ξέρει κάτι, η αρρώστια δεν είναι ντροπή. Δεν πρέπει να ντρέπεσαι που αρρώστησε, είπαν δύο φωνές μαζί. Πάρε τον μπαστούνι. Όταν πα στο Παρίσι, πώ θα κατεβαίνει στι τουαλέτε στον πιστρό. Το ξέρουμε από μικρά παιδιά, από τον καιρό που διαβάζαμε με απίστευτο πάθο του αθλίου του Ούγγρο. Υπάρχει ένα μυστικό υπόγειο Παρίσι. Μια πόλη κάτω από την πόλη Γεμάτη κατακόνφες και πολυκαταστήματα Και υπονόμους και ποντίκια και τουαλέτες Εσύ θέλεις να συνεχίσεις να ταξιδεύεις Η ίδια η δουλειά σου απαιτεί πολλά ταξίδια Στην Ιταλία αντίθετα Έχουν τις τουαλέτες συνήθως τον πρώτο όροφο Και εκεί σκάλες Η ζωή σου μοιάζει να έχει γίνει μια ατέλειωτη συλλογή από σκάλες Της ανεβαίνεις πιο εύκολα Το πρόβλημα είναι να τις κατέβεις Το μπαστούνι είναι μια κάποια βοήθεια Μια κάποια λύση Μια επέτειος Σήμερα το πρωί Ξύπνησες με μια συνήθιστη ευεξία Πέρασαν μερικά δευτερόλεπτα για να συνειδητοποιήσει ότι η αίσθηση αυτή οφειλόταν σε ένα όνειρο. Είχε δει ένα ωραίο όνειρο. Ήσουν, λέει σε ένα δρόμο με δέντρα στις δύο άκρες του. Ψηλά δέντρα και ο δρόμος επαρχιακός. Δεν ήταν στη Ελλάδα Όχι. Έμοιαζε με δρόμο της Βαβαρίας. Μπορεί όμως να ήταν και λίγο έξω από την Τεριέστη. Ήσουν μόνο. Και περπατώσες κουτσένοντας με τον μπαστούνι στο χέρι Ύστερα ξαφνικά κάτι έγινε Κάτι που δεν θυμάσαι καλά Το μόνο που θυμάσαι είναι ότι αυτό το κάτι έγινε μακριά σου Στο δρόμο μπροστά σου Δεν έβλεπε καλά Όμως έπρεπε να πας εκεί και γρήγορα Πώς θα πάω κουτσένοντας είπε στον εαυτό σου Να μην πα κουτσένοντας Να πας τρέχοντα είπε, μέσα από τα δόντια σου Δοκίμασε να τρέξεις Και τότε έβαλε το ένα πόδι μπροστά από το άλλο Και τρέξες Και πέταξες τον μπαστούνι Και ήταν ωραία η αίσθηση Ήταν καταπληκτική η αίσθηση Έτρεχες Έτρεχες σαν δεκάχρονο παιδί Χωρίς να φοβάσαι τίποτα Χωρίς να κοιτάζεις το δρόμο Τα δέντρα, τα λιβάδια Το μόνο που κοίταζε ήταν τα πόδια σου που έτρεχαν Τα πόδια σου που έτρεχαν και φορούσαν τα κίτρινα παπούτσια. Αντέο Χρυστοστομίδη. που θα πει πως είναι πάντα εκεί διαθέσιμο να σε ακούσει, να σε υποστηρίξει, να μη σου χαριστεί, να σε διορθώσει, να σου βρει το κουράγιο όταν λυγίζεις, τη συνέχεια όταν απελπίζεσαι, το ουσιαστικό όταν σκορπίζεσαι. Ο αντέο είναι σταθερός, πραγματικά σταθερός, δεκαετίες, με στέρεε, σχέσεις, φιλίες, όνειρα, αγάπες, Έμονε, ήρεμες αιμονές και ό,τι άλλο συνιστά μια ζωή αληθινή, παραδειγματική και αριστερή όπου αριστερός θα πει αυτός που έχει αποφασίσει να μην εκμεταλλεύεται να μην υπεξερεί, να έρευνά, να ψάχνει, να φωτίζει και να αφυπνίζει υπνότους σε να σου υποδεικνύει το δίκιο χωρίς τεντωμένα δάχτυλα το φοβερό χωρίς υπερβολές τις τυραννίες χωρίς αυταπάτες την αλήθεια με τη σεμνότητα και την αμφιβολία των σοφών Άρα έχουμε και λέμε φίλος, αριστερός υποστηρικτικά αφυπνίζων αφοπλιστικά ελικρινής, αποστομωτικά άμεσος Έχει ακόμα τέτοιους στον τόπο μας που είναι έξω στην αγορά και αντέχουν και δεν μολύνθηκαν και επιμένουν ακόμα. Ο αντέο επιμένει και τα κίτρινα παπούτσια ελπίζω να είναι και λίγο φωσφοριζέ σηματοδοτούν τι αυτό που έχουμε όλοι ανάγκη σήμερα πιο πολύ από ποτέ. Όχι. Η αρρώστια δεν είναι ντροπή και η ζωή προσεγγίζεται απλά είτε γράφοντας και μεταφράζοντας είτε όταν δοκιμάζεσαι από τα δεινά της. Είναι όλα ένα μέρος του περιπετιώδου συναρπαστικού παιχνιδιού της ζωής και όσοι ευλογήθηκαν να το ζήσουν έτσι, αυτοί έσονται οι προφήτες και οι νέοι ήρωες, οι δικοί μας, που φοράνε τελικά τα κίτρινα παπούτσια του αντέου. <Τι> Σιαβες ή Πότε καταλαβαίνεις πόσο σημαντικές είναι οι αυτόματες κινήσεις που κάνουμε κάθε μέρα Πότε αλήθεια συνειδητοποιείς ότι η ζωή σου έχει αλλάξει ουσιαστική τραγουδίστρια στη γλώσσα που κατεξοχήν ο Άνδευς δούλεψε γνωρίζοντάς μας σπουδαίους εγγραφείς οι κινήσεις που απαιτεί η αγκαλιά και ο μηχανισμός που προηγείται τα λόγια που αναβάλαμε ο χρόνος που βιάζει και πότε αλήθεια συνειδητοποιεί ότι η ζωή σου έχει αλλάξει και τότε πόσο ταιριαστά και απαραίτητα γίνονται τα κίτρινα παπούτσια του αντέου Ευλογημένοι αυτοί που συνεχίζουν σε αγκαλιές φίλων Της ουσιαστικής επιλεκτικής τους οικογένειας But if you let me Here's what I'll do I'll take care of you ah, ah, Loved and lost The same as you So you see I know Just what you've been through So if you let me, here's what I'll do, I got to take care of you, you won't ever have to worry. Know what I want to do, and just as sure as one, one or two, I just got to take. Και τα συχνά με ρωτούν πώς νιώθω γνωρίζοντας ότι πάσχω από ALS. Οι απάντηση είναι κανονικά. Προσπαθώ να ζω όσο το δυνατόν πιο φυσιολογικά, χωρίς να σκέφτομαι ούτε την κατάστασή μου, ούτε όσα δεν μπορώ πλέον να κάνω. Αν και αυτά δεν είναι και τόσο πολλά. Όταν έμαθα ότι πάσχω από την ασθένεια των κινητικών νευρικών κυττάρων, συγκλονίστηκα. Συγκλονίστηκα συνειδητοποιώντας ότι έπασχα από μια ανίατη ασθένεια η οποία πιθανότατα θα με οδηγούσε στο θάνατο σε λίγα χρόνια. Πως ήταν δυνατό να μου συμβεί κάτι τέτοιο γιατί έπρεπε να κοπώ από τη ζωή με αυτόν τον τρόπο. Ωστόσο, όταν ήμουν στο νοσοκομείο είχα δει στο απέναντι κρεβάτι ένα αγόρι που το γνώριζα ελάχιστα να πεθαίνει από λευγεμία. Τελικά, Υπήρχαν άνθρωποι σε πολύ χειρότερη θέση από τη δική μου. Τουλάχιστον η κατάστασή μου δεν με έκανε να νιώθω άρρωστος. Όποτε έχω την τάση να λυπηθώ τον εαυτό μου, θυμάμαι εκείνο τα γόρη. Με γνωρίζοντας ούτε τι πρόκειται να μου συμβεί, ούτε πόσο γρήγορα θα εξελισσόταν η ασθένειά μου, δεν ήξερα τι να κάνω. Οι γιατροί με συμβούλευσαν να επιστρέψω στο Cambridge και να συνεχίσω την έρευνα που μόλις είχα αρχίσει στη γενική θεωρία της σχετικότητας και την κοσμολογία. Μουσική Πριν από τη διάγνωση της κατάστασής μου, έβρισκα τη ζωή ανιαρή. Δεν υπήρχε τίποτε το αξιόλογο να κάνω. Ωστόσο, λίγο μετά την έξοδό μου από το νοσοκομείο, ονειρεύτηκα πως, ενώ επρόκειτο να με εκτελέσουν... Συνειδητοποίησα ξαφνικά Ότι υπήρχαν ένα σωρό ωραία πράγματα Που θα μπορούσα να κάνω Εάν μου δίναν αναστολή Σε ένα άλλο όνειρο Που το είχα δει πολλές φορές Θυσίαζα τη ζωή μου Για να σώσω τους άλλους Αφού θα πέθαινε έτσι κι αλλιώς Ας έκανα τουλάχιστον και κάποιο καλό Εν τούτης, Δεν πέθανα Μάλιστα Αν και ένα νεφος σκίαζε το μέλλον μου Ανακάλυψα προς μεγάλη μου έκπληξη ότι τώρα απολάμβανα τη ζωή πολύ περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν. Άρχισα να προοδεύω στην έρευνά μου. Αραγωνιάστηκα και παντρεύτηκα και πήρα μια θέση υπότροφου, ιδικού επιστήμονα, στο Caius College, στο Cambridge. Στίβεν Χόκκιν. To heart. I saw you dance in the devil's arms The night kept coming, really nothing I could do Eyes of the fire, unquenched by peace Cast the beauty So we come to a place of no return. Yours is the face that makes my body burn. And here is the name that our sons will love. Το νέο διαμέρισμα ήταν πολύ βολικό. Είχε μεγάλα δωμάτια και φαρδιές πόρτες. Βρισκόταν τόσο κοντά στο πανεπιστήμιο, ώστε μπορούσα να πηγαίνω στο γραφείο μου, χρησιμοποιώντας την ηλεκτρική αναπηρική πολυθρόνα μου. Επιπλέον, το σπίτι ήταν κατάλληλο και για τα τρία παιδιά μας, καθώς βρισκόταν μέσα σε ένα μεγάλο κήπο που τον περιποιούνταν οι κυπουροί του κολληγίου. So When you are on your knees, I'll do my best with the time that's left. Sworn with your spirit you're fully flesh So fuck your dreams, and don't you pick at our scenes. I'll turn into a monster for you if you pay me enough. None of this counts, the plow plowed up, and so we come to a place of no return, yours is the fate. Διατήρησαμε αυτό το σύστημα έως το 1985 Οπότε προσβλήθηκα από πνευμονία Και χρειάστηκε να υποβληθώ σε εγχείρηση δημιουργίας τραχιοστομίας Πριν από την εγχείρηση η ομιλία μου γινόταν σταδιακά Όλο και λιγότερο κατανοητή Μόνο όσοι με γνώριζαν πολύ καλά Μπορούσαν να καταλάβουν τι έλεγα Ωστόσο κατάφερνα ακόμη να υπαγόρευα τις επιστημονικές εργασίες μου σε μια γραμματέα και έδινα διαλέξεις σε σεμινάρια με τη βοήθεια ενό διερμηναία ο οποίος επαναλάμβανε καθαρά τα λόγια μου με την τριερχιοστομία έχασα εντελώς τη δυνατότητα ομιλίας για ένα χρονικό διάστημα ο μόνος τρόπος επικοινωνίας που διέθετα ήταν γράμμα προς γράμμα καθώ ανασήκωνα τα φρύδια μου όταν κάποιος έδειχνε το σωστό γράμμα σε ένα πίνακα με το αλφάβητο. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να συνομιλήσω με αυτόν τον τρόπο πόσο μάλλον να γράψει ολόκληρη επιστημονική εργασία Ευτυχώς κάποιος ειδικός των ηλεκτρονικών υπολογιστών από την Καλιφόρνια ο Βαλ Βόλτος έμαθε για την άσχημη κατάστασή μου και μου στείλε ένα ειδικό πρόγραμμα για διπολογιστή το Equalizer που το είχε γράψει ο ίδιος με το πρόγραμμα αυτό μπορώ να διαλέγω λέξεις από ένα κατάλογο επιλογών στην οθόνη του υπολογιστή πιέζοντας ένα διακόπτη που τον κρατώ στο χέρι μου. Το πρόγραμμα μπορεί επιπλέον να ελέγχεται και με μια κίνηση του κεφαλιού ή των ματιών. Μόλις σχηματίσω τη φράση που θέλω να πω, τη στέλνω σε μια συσκευή σύνθεσης φωνής. Με τη βοήθεια αυτού του συστήματος μπορώ να επικοινωνώ πολύ καλύτερα από ό,τι στο παρελθόν. Μπορώ να χειρίζομαι έως 15 λέξεις στο λεπτό. Έχω τη δυνατότητα να πω ότι έχω γράψει ή να το αποθηκεύσω σε δισκέτα και να το τυπώσω σε χαρτί. Με αυτό το σύστημα κατάφερα να γράψω ένα βιβλίο και 12 άρθρα. Έδωσα επίσης αρκετές επιστημονικές και εκλαϊκευτικές ομιλίες και το ακροατήριο κατάλαβε όσα έλεγα. Πάσχω από την ασθένεια κινητικών νευρικών κιτάρων ουσιαστικά αφότου ενηλικιώθηκα. Αυτό όμως δεν με εμπόδισε να αποκτήσω μια πολύ όμορφη οικογένεια και να πετύχω στη δουλειά μου. Όλα τα οφείλω στη βοήθεια της συζύγου μου, των παιδιών μου και πολλών ανθρώπων και οργανισμών. Είμουν τυχερός που η ασθένειά μου εξελίχθηκε με πολύ βραδύτερους ρυθμούς από τις συνήθω. Αυτό αποδεικνύει ότι δεν πρέπει κανείς να χάνει τις ελπίδες του. στην Stephen The And five of memories drifting away from me. ready to start the conquest of spaces, expanding between you and me. Come with the night, the science of fighting the forces of gravity. After the gates of prophecies, a million light shades away from me. For the eye of destiny Reaching the point of tears Behind the dreams of mastery Love dies silently Torn to the flesh as the fire bleeds Echoes of history I'm ready to start the progress of space expanding Σιωριν μπορεί κανεί να θεωρήσει ότι έχει ήδη εξοικειωθεί με το τρόπο ζωή ενό να σε κάποιο νησί. Steven, Πόσο μοναξιά νιώθεις», είπε η σου. Στίβεν, δεν θεωρώ τον εαυτό μου ξεκομμένο από τη φυσιολογική ζωή. Δεν αισθάνομαι ως ανάπηρος, αλλά ως κάποιο με ορισμένε δυσλειτουργίε στο σύστημα των κινητικών νευρικών κιτάρων του. Α πούμε, σαν να είχα χρωματοψία. I'm ready to start the of spaces, expanding. Καλούμε να επιλέξω πως θα ζήσω τους μήνες που μου απομένουν. Πρέπει να τους ζήσω με τον πιο πλούσιο, βαθύ και παραγωγικό τρόπο που υπάρχει. Έχουν περάσει τέσσερις μήνες από όταν ο Όλιβερ έγραψε τα λόγια αυτά στους New York Times στο ίδιο άρθρο όπου αποκάλυψε πως πάσχει από καρκίνο σε τελικό στάδιο. Ο διάσημος Βρετανός νευρολόγος ο επωνομαζόμενος και εθνικό ποιητή τη σύγχρονη ιατρική, ο συγγραφέα των Best Seller, Ξυπνήματα, Μουσικοφιλία, Ο άνθρωπο που μπέρδεψε τη γυναίκα του με ένα καπέλο, είναι ακόμα εδώ. Και επέστρεψε χτε στου New York Times. Παρακούσματα. Αυτό ήταν ο τίτλο του άρθρου. Πριν από λίγε εβδομάδε, όταν άκουσε τη βοηθό του την Gate να του λέει Πάω στο SWAR Practice, στο μαθημαχωροδία δηλαδή. Ο Σάξ εξεπλάγει Τρίαντα χρόνια δουλεύουν μαζί Και ποτέ δεν την είχε ακούσει να εκφράζει ενδιαφέρον για το τραγούδι Αλλά σκέφτηκε Ποιος ξέρει Ίσως να είναι ένα κομμάτι του εαυτού της που είχε κρατήσει κρυφό Ίσως να είναι ένα καινούριο ενδιαφέρον Ίσως έκανε ένα σωρό υποθέσεις Αλλά ούτε στιγμή δεν σκέφτηκε πως είχε παρακούσει Μόνο όταν η Κέιτ επέστρεψε ανακάλυψε πως είχε πάει στον «Καϊροπράκτορ», δηλαδή το χειροπρακτικό. Η ακοή εγκαταλείπει τον Όλιβερ Σάξ και αυτός καταγράφει προσεκτικά όλα του τα παρακούσματα σε ένα μικρό κόκκινο σημειωματάριο με τίτλο «Παρακούσεις». Με κόκκινο γράφει αυτό που πραγματικά υπόθηκε. Με πράσινο αυτό που άκουσε. Με μόβ... Τις αντιδράσεις των άλλων και τις συχνά παρατραβηγμένες υποθέσεις που κάνει προσπαθώντας να βγάλει νόημα. Γράφει, μελετάει και αναρωτιέται γιατί το εκατοστό παράκουσμα εκπλήσει όσο το πρώτο. Πώς γίνεται και ποζάρουν ως πραγματικότητα τα παρακούσματα όπως οι Γιατί παρότι παρακούει συχνά λέξεις... Σπανιότατα παρακούει τη μουσική, τις νότητες, τη μελωδία, την αρμονία. Και πώς γίνεται ένας ετοιμοθάνατος 80 διάχρονος να απολαμβάνει αυτά τα παιχνίδια που του παίζει η ακοή του μετατρέποντας μια βιογραφία του Κάνσερ καρκίνου σε μια βιογραφία του Κάντορ από τους αγαπημένους του μαθηματικούς της Ταρό Κάρτς, Ταρό σε Πτεροπότς, Πτερόποδα και μια απλή αναφορά Στην Christmas μας Ήβ Παραμονή Χριστουγέννων Σε μια εντολή Kiss my feet φίλα μου τα πόδια Κι όμως γίνεται Είπαμε ζει Με τον πιο πλούσιο βαθύ και παραγωγικό τρόπο Που υπάρχει Ως ένας πάντα πεινασμένο Για γνώση και κατανόηση άνθρωπος Που δεν έχει τελειώσει ακόμα με τη ζωή Και την Από τα νέα I've never seen the northern lights I've never seen the snow I never walked across the ice I ignore the ocean's flow Where I'm born Children left on a cold night My husband said it's how things go I grab it, grind it by the light Kids want a better place to grow To be strong, no matter how wise I was, I feel annoyed. To forget that I never fought that man that I adored, who promised me precious and gold. And I'm waiting for the sun, and I'm waiting for it. Sight. I'll never feel the snow. I'll never reach the truth of lies. And just watching my flowers grow. she did, that I tried to be strong, no matter how wise I was, I feel alone, to that I never followed, that moment that I adored, you promised me pretty scenes and go Δεν τάδαμε ποτέ τα φώτα του αρκτικού κύκλου Κι άλλα πολλά Τα πιο πολλά από όσα Δεν δάδαμε. Και δεν φταίει κάποια μυϊκή δύναμη. Που όταν έρθει Καταλαβαίνεις πόσα άργησε Και πόσα απομένουν Και κυρίως καταλαβαίνεις Πως η ζωή δεν είναι ένα ποτήρι νερό Που πρέπει να πιες μονορούφι. ρούφι όπω όπως θες εσύ Και αντέχεις Και ακόμα καταλαβαίνει, πως τίποτα δεν είναι δεδομένο και αυτό πονάει. Αλλά αυτό γοητεύει κιόλα, γιατί χωρίς αλλαγή μονότονα, κανείς δεν ζει. Ο αντέος Χρυσοστομίδης ήπια νερό, πολύ, από τις καλύτερες πηγές και χόρτασε και μας με δώρα λογοτέχνε που δεν ξέραμε, με κουβέντες πολύτιμες και υποστηρικτικές, πρότυπα μοντέλα ζωής ουσιαστική και αυτό το επικύρωσε ξανά με το κείμενο «Τα κίτρινα παπούτσια». Δήλωσε μια ασθένεια που οι πιο πολύ θα την έκρυβαν. Έδωσε ένα όχημα ακόμα, πάλι με τα γραπτά του και τη ζωή του, σ' γυρεύουν το ουσιαστικό και τον τρόπο που το προσεγγίζεις. Και τέλος έδωσε ένα όπλο. Τα πανίσχυρα κίτρινα παπούτσια». Αυτά που μπορούν να σε κάνουν Σούπερμαν και νικά στη βαρύτητα και ύπτασε και αποστασιοποιήσε και κατανοήσει καλύτερα και αντέχεις και επιμένεις τον ευνομονούμε Η μουσική όταν δεν την ακούμε πια πάει Να σου πει πως η αληθινή δύναμη είναι κάτι που το έχει ο άνθρωπος μέσα του και μπροστά στον ίστατο κίνδυνο τότε αν τα έχει καταφέρει να περιμένει και να ετοιμάζεται, την ενεργοποιεί αμέσως ατόφια. Αξιοθαύμαστα αποτελεσματική. Όπως στα κίτρινα παπούτσια ο αντέος Χρυσοστομίδης, στις μαύρες τρίπες σύμπαντα βρέφη και αλαδοκίμια ο Στίβεν Χόκινγκ και στα παρακούσματα ο Όλιβερ Σάξ. Στη σημερινή εκπομπή της σειρά που πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια ακούστηκαν Άγγελος, Βαγγέλης Γεωργίου Αρλέτα από το Και Πάλι Χαίρετα Telegraph Road Dire Straits, Mark Nopfer, Private Investigations Αποσπάσματα από τη μουσική των Pet Shop Boys για μία αναθεώρηση του soundtrack του Θορικτού Ποτέμκιν του Eisenstein Σενών Τσιφό Σιπιού με τη Μίνα I'll Take care of you με τον Mark Lainingham. Αποσπάσματα από το original soundtrack του Cliff Martinez για το drive του Nicholas Winning Rev. Munster των Mumford and Sons από το Wilder Mind. Conquest of Spaces, Woodkid. Pinne και Glasshouse τον Heinrich από το original soundtrack του Vin Vendors για το ντοκιμαντέρ του για την Μπάους. «Where I live, good kid». Οι μεταφράσεις του Στυπεν Hawking, ήταν του Φάνη γραμμένο. «Η μουσική, όταν δεν την ακούμε πια, πάει παντού. Πουθενά. Όπου να είναι. Τεχνική επιμέλεια Γιάννης γιαλίνης Παραγωγή με νελός